Είμαστε σήμερα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είναι Carl Heinz-Otiger, albedo14.com, κάθε Σάββατο στις 8 ακριβώς και κάτι ψηλά. Μουσική Στο φουλ των άστων, λοιπόν κάθε Σάββατο εις οχτώ ο Κάχαϊ Ζότιγκερ κάνει τις προβλέψεις του και ο συνήθως, ο συνήθως, πέφτει και μέσα. Την πελονίστρια τη διώξαμε γιατί μας απασχολείται συνεχεία και κάνουμε παρλιακά οπότε δεν την έφεραμε σήμερα. ένα μεγάλο ευχαριστώ τα υπόλοιπα τα ο Καλ στην ώρα του για την πάρα πάρα πάρα πολύ ψηλή ακροαματικότητα του σταθμού όλες οι εκπομπέ είναι σε ανωδική πορεία κάθετη και ιδιαίτερα ο Καλ είναι νούμερο ένα ε, εκπομπή στον αλπέντο14.com και αυτό οφείλεται σε εσά βέβαια σε αυτόν όσον αφορά την εκπομπή του αλλά άμα δεν σε ακούγει κανεί ό,τι να λε πάει χαμένο Και να πω εδώ σε όλους τους φίλους του εναλλακτικού χώρου που ανήκουμε όλοι με τον αφα τρόπο ότι αύριο στο Κάραβελ υπάρχει μια εκδήλωση των φίλων του εναλλακτικού λέγεται Therapy Planet, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί, θα είναι και άνθρωποι του Αλμπέντο εκεί πέρα θα είναι ο κύριος Γρηγορίου, θα είναι ο Απολλώνιος έχει ό,τι εναλλακτικό υπάρχει. Πηγαίνετε, έχει ενδιαφέρον από το πρωί ω το βράδυ. Ο Δε, ο και ο Γρηγορίου θα έχουν και κάποιο μισάωρο που θα μιλήσουν. Υπάρχει ένα ειδικό χώρο εκεί, είναι στο λόμπι δεξιά. Όπω θα μπείτε, ε, θα περάσουμε και εμεί να δούμε φίλου και λοιπά. Εκεί πέρα το μεσημέρι, για το απόγευμα, έχουμε του άγνωστου επισκέπτε στι 8. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Στο Κάραβελ αύριο από το πρωί ω το βράδυ υπάρχει το Θεραπή Πλάνετ Φέστιβαλ Και βέβαια δεν ξεχνάμε Το επόμενο Σάββατο Στις 5 ώρα Υπάρχει το σεμινάριο του Καλχάνι Σότιγκετ Είναι δύο φορές το μήνα Το επόμενο Σάββατο Σήμερα 8 εις τα 5 το απόγευμα Και επειδή όπως έχω αντιληφθεί και εγώ στο διάστημα που τον γνωρίζω από πέρυσι και τελευταία ενεργοποίησε να κάνει πριβές συναντήσεις με διάφορους φίλους ή φίλες που θέλουν να τον δουν από κοντά. Τις Τετάρτες διαθέτει το χρόνο του με την καλή έννοια του όρου. Και όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν προσωπικές συνομιλίες, στο info.papakealbedo14.com είναι αναρτημένο στο σελίδα του σταθμού και τα τηλέφωνα. Οπότε μπορείτε να μπείτε να πάρετε πληροφορίες από εκεί. Επίση, όσοι μπήκατε μέσα από χτε και σήμερα κλπ., αναρτήσαμε το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού. Γιατί είχαμε το περσινό, έχουν μπει και καινούριε εκπομπέ μέσα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κλπ. Κανονικά όλα. Οπότε μπορείτε να βλέπετε όλε τι εκπομπέ που έχουμε τα βραδάκια και να τι στηρίζετε και να έχουν και ακροαματικότητα. Γιατί όλε έχουν μια ιδιαιτερότητα και τι δικέ του γνώσει που παρέχουν στου φίλου. Καλησπέρα σου και τον Καλ, τι κάνεις αγόρι μου Καλησπέρα και από μένα ε, Θέλω να ξεκινήσω ανάποδα Από το περασμένο Σάββατο το καταυχαριστήθηκες Κοίταξε να δεις Με το τρελό ε, που ε, είχα φέρει ε, εδώ παρά Ήταν πέρα. μια πολύ ωραία εμπειρία Νομίζω ότι η Από μόνο στο ένα ειδικό κεφάλαιο Θέλει... Είναι μόνο στην 8 βιβλία που είχε γράψει ε, Και 40 χρόνια έρευνα. Και αυτό που Μου έμεινε Είναι ότι Uh, ο άνθρωπο είναι ένα τεράστιο μυαλό. Uh, το καλό είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα τον έχουμε μαζί μας στο Champions League που κάνουμε 19 Δεκεμβρίου. Uh, εκεί πέρα βέβαια το κα... θα έρθουμε σε ευθεία συνεννόηση και με τον Γιώργο τον Καρποδίνη γιατί... Πρέπει να πάει να αγοράσω χωρητικότη. Προ... Καλά, εκτό αυτού το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσουμε κατά τι 7-8... Και μα βλέπω να φεύγουμε για πατσά μετά ναι, ναι, ναι, γιατί θα ναι. είναι και πολύ φίλοι. Ναι, κουράζει, αφού τη βρίσκει ναι, μετά Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Ο τρελό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Θα πάμε για πατσά, κορδοσκοί. Είναι και σαν την παλιά ταινία που τέλο δεκαετία 60 Όλοι του τρελοί εκτό από εμένα με τον Άλα Μπέιτ. είναι ένα κορυφαίο τοπίο του Βασιλικού Θεάτρου τη Αγγλίας Δεν θυμάμαι τώρα, μάλλον δεν ζει. Είναι αυτός που χορεύει το καταπληκτικό χασαποσέρβικο mm -hmm. Ζεμπέκικο ότι ήταν με τον Άντου Νικουίν στο Ζορμπά Αυτός είναι Άλλαν Άρα εμείς είμαστε όλοι μας τρελοί εκτός από τους άλλους Οπότε θα γίνει εδώ τσικακομύρας Λοιπόν τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα ε? Ε, Σήμερα θα ξεκινήσουμε mm. λίγο περίεργα Θα ξεκινήσουμε mm. λίγο να σχολιάσουμε Επικαιρότητα, θα πούμε ίσεις Γιατί ε, Πρέπει Ναι κάναμε... κοίταξε να μου ρίξεις το σύστημα πάλι Είμαι ένα λεπτό από τα ωριά μου πάλι Δηλαδή Την είναι κατάσταση κάνω... η κατάσταση αυτή Βάλε λίγο το χέρι στην τσέπη Πρέπει να αυξηθεί το Το βάζω σύστημα. και πιάνω μόνο το πανί Α, ναι, ναι, το α, ύφασμα πιάνω. Α, α έχει ακόμα ρεβεράκι Λέ, λέει, έχω. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα όπως είπα Μια να πάμε. πούμε, ίσω ένα, δεύτερον ε, έχω κάνει ένα κολπάκι να δούμε αν έχει πιάσει. ένα λεπτάκι ε, Έχω αναρτήσει μέσα στο blog. Λογικά δεν έχει σηκωθεί, θα σηκωθεί εντό ναι, γιατί δεν είναι προγραμματισμένο. Μετά από 3-4 λεπτά θα δείτε αυτά που σας λέω... Θα τα δείτε σε χάρτες για να μην μιλάμε τελείως στον αέρα... Ε, μπείτε σε κάνα 5 στο astrolabor.blogspot.com ε, Θα υπάρχουν ε, οι χάρτες... Ε, έχω βάλει λίγο αστοχαρτογραφία ίσης... Για να δούμε τι παίζει... Θα πούμε και για αυτούς πολλά και διάφορα... Έχουμε βάλει... Θα δουλέψουμε σήμερα... Προβλέψεις σε Ελλάδα με το χάρτη του 1830, αλλά όχι με τον οροσκόπο 2, δεύτερη μοίρα των... του Διδήμου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και προφανώ είναι λάθο. Ε, ωστόσο, οφείλω και μέσα από αυτό το μικρόφωνο να πω ότι είμαστε τρει συνάδελφοι οι οποίοι μεταξύ μας συμφωνούμε. Σε μια υπόθεση είναι τόσο εγώ, όσο ο ο όσο και ο Γιάννης Οριζόπουλο, που έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι ο οροσκόπος της Ελλάδας παίζει κάπου μεταξύ 23 και 25 μύρε ε, του Ταύρου. Αυτό θα κάνουμε μια αναπαραγωγή και μια αναγωγή μαλλον με βάση παρελθοντικά γεγονότα να δούμε τι έχει γίνει θα το φέρουμε στο σήμερα Θα πούμε οι πέντε πραγματάκια Τι έχει να βγάλει αυτός ο χάρτης Που στην πραγματικότητα Σας το ξαναλέω Είναι ο νόμος των δοχίων. δοχείων Φανταστείτε σε μια οικογένεια Να πεθαίνει ο μπαμπάς Και να είναι όλοι λυπημένοι Αυτό είναι το σωστό Αν η μαμά είναι χαρούμενη παίζει κάτι άλλο Αυτό είναι ο νόμος των, των Μετά έχουμε να πούμε Κύπρο Κύπρο γιατί μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα, ε, νιώθουν ότι τους έχω ρηγμένους. Είμαι και έτσι, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη προς αυτό το νησί. Ο ε, λόγος. Ο λόγος είναι και αστροχαρτογραφικός και... Ε, ε, το και στρατιωτικός ε, και το μου, λάδι, στο λοιπόν, με το Επίσης έχουμε εδώ πέρα θα πούμε διάφορα Ο Γιώργος λέει για πληστηριασμούς δεν λες, Γιατί δεν βλέπω να ξεσηκώνεται κανένας Θα τα πούμε όλα φίλε Η Πένι λέει καλά που έχει καθυστέρει στο ντέρμι Καλησπέρα, θρύλε Τώρα μην με, μη με πρίζονετε Δηλαδή είχα τον φίλο μου τον το Γιώργο τον Βασιλάκο Κατέβαινα με το μετρό, πήρε να μου κάνει καζούρα Του λέω, κανόνισε γιατί την, την, την παρατάω την εκπομπή Και και σε βρίσκω και πίνουμε τσίπουρα Αλλά τελικά το πάθος του, της αστρολογίας είναι μεγαλύτερο από του ποδοσφαίρου Οπότε με κέρδισε το μικρόφωνο Α, Η Φιγένεια λέει, ο λόγος είναι έρωτας Τι έρωτας <χω> Εντάξει, λοιπόν πάμε Όχι δεν είναι έρωτας, είναι ότι έχουμε... Ε, Περετήσεις έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές εκεί Πήμασταν ε, έτσι λίγο ψιλομάχημα παιδιά λοιπόν, Είσαι έτοιμος ή να ρίξω ένα τραγουδάκι για ε, να οργανώθεις καλύτερα Ναι, καταρχήν πάμε να δούμε λίγο την, την επικαιρότητα Και η επικαιρότητα είναι λίγο περίεργη ε, Καταρχήν ε, έχουμε πει εδώ και καιρό ότι ε, τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν στην Ευρώπη Α, Σηκώθηκε το μεταξύ ε, στο, στο blog στο astrolabor.blogspot.com Το βγάζει και σε GR βέβαια ε, Χάρτες για την εκπομπή Προκειμένου να έχετε και εσείς μια βοήθεια σχετική Α, Έλεγα λοιπόν ότι ε, τα πράγματα ανα την Ευρώπη έχουν αλλάξει Και έχουν αλλάξει για ποιο λόγο Γιατί ε, στην ε, ε, κατάσταση αυτή που έχουμε περιέλθει ε, Κάπου φταίμε και εμείς Ωραία Αβαντάραμε όλοι αυτοί του Αμερικάνου και του Γάλλου που ουσιαστικά το ση και όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Αραβική Άνοιξη κτλ. είναι δικό του δημιούργημα. Αυτά τα καθήκια, δηλαδή οι Άγγλοι φύγανε. Σε όταν λε καθήκια, τι τώρα, γιατί αρχίζει και μυρίζει το σπίτι εδώ, το δωμάτιο. Τι εννοεί. Τι αρέσει. θα πει καθήκια. Καθήκια είναι, είναι, κεράτα, καθήκια είναι. τώρα αναγνωρίζουν επισήμω, λε δηλαδή, και το ξέρω ο κόσμο. Mm -hmm. Ότι αυτοί ήταν επίσης από όλα αυτά Από τη 2003 και μετά Απλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος Το είπε και ο Μπλερ αν Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος Ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα Εμείς τα λέγαμε από εδώ Λέγαμε για τα selfie stick Και μας λέγαν ότι είμαστε γραφικοί Γιατί μας στέλνουν μηνύματα Ότι είμαστε ρατσιστέ Ότι ό,τι ό,τι Προσπαθήστε λίγο να βλέπετε πίσω από το κάδρο Ανοίχτε λίγο τα ματάκια σας Δεν γίνεται ας πούμε να μου περνάνε τόσες χιλιάδες κόσμος Και να μην είναι ένα γέρο αναμεσά τους Και το άλλο που διαβάζουν όλοι Ότι έγινε αυτό που έγινε στο Παρισί Και ένα τσιχαντιστής από εκεί κάτω Δεν ήταν όλοι, ήταν Εβραίοι λέω Καλά Δώσα λανθάνουσα ε, Ευρωπαίοι πολίτε Είτε Βρυξελλοιώτε ναι. Είτε Γαλλιώτε ναι. Άσχετα να αν είναι μουσουλμάνοι ναι, Το ναι. θρησκευόμα και τα ονόματά τους Πρόσεξε να δεις εγώ με μιας... Δηλαδή έχουν εδώ τους πυρήνες τους ναι, Εγώ με μιας διαφορετική νοοτροπίας α, Πιστεύω και πιστεύω ότι α, Αν φύγω εγώ ας πούμε και πάω και ζήσω Στη Γερμανία ή στην Αμερική ε, ποτέ δεν θα νιώσω Αμερικάνος είτε Γερμανός θα έχω πάντα το ελληνικό στοιχείο μέσα μου πολύ δεν περισσότερο που οι, οι μουσουλμάνοι δεν έχουν πατρίδα έχουν θρησκεία όσο αυτό το καταλάβουν κάποιοι τόσο καλύτερα ε, ε, θα πάνε βέβαια αυτό που θα πρέπει ε, η Φωτεινή λέει μόλις ε, έφαγα λέει σταματήστε Καλή όρεξη Μη λοιπόν. και κιόλα. Αυτό που θα πρέπει ε, να, είμαστε, να προσέξουμε Είναι ότι αυτή τη στιγμή Άνθρωποι που είναι 50, 60, 80 χρονών Στη Βουλή Καναχήν Κανένας δεν θέλει από τους ε, Πώς το λένε ε, Από τη Βουλή Να βγει στη σύνταξη Αφού σου λέει παίρνει τόσα φράγκα Λοιπόν Πώρα... για να μην χάσει τον ήρμό σου Δεν τον χάνω, Γιατί είναι δύο ώρες εκπομπή Παρασύρεση από το chat Προτείνω, προτείνω mm -hmm. εσύ Ιταλες Να ξεκινήσεις από εδώ Από τα ελληνικά που είναι σύντομα Δηλαδή τι προβλέπεις να. Αύριο έχει νέα δημοκρατία Έχει εξελίξει Τσίπρα, Τουρκία, ιστορία κλπ Το κομμάτι αυτό το ελληνικό mm -hmm. Δεύτερο στάδιο Να πας στα γεγονότα και μετά προ το τρίτο μέρος Να το κλείσει όλο μαζί Αυτό με όλε τι τις λοιπόν, Νομίζω εγώ ωραία. Παράλληλα βέβαια να. Βλέπεις το τσάτ και ψηλοαπαντάμε εκεί ωραία. πέρα Δεν έχω καταλάβει όμως για να μην σου χαλάσω τη ροή Γιατί ακυρώθηκε το μάτι σήμερα Γιατί δεν έγινε Έχει πληροφορήσει Τώρα δεν, το είδα στο τσάτ Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει Έχει καθυστερήσει γιατί παίξανε Αν το σταμάτησαν ναι, το σταμάτησαν. σταμάτησαν γιατί πετάχτηκαν ναι. μέσα από τα Και τέτοια. Και μετά διάβασα ένα λέει: Χαροπαλεύει γιατί του πετάξαν το δακρυγόνο στο κεφάλι. Έλα, ναι, Αυτά είναι. Ε, Περιμένετε να διορθωθεί Ελλάδα. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καλά. Πάνε να δουν ένα ματσάκι και αντί να πάρουν τον πασατέμπο τους έχει ωραία μέρα να κάτσουν να απολαύσουν τον τέρμπι. Σκοτώνονται μεταξύ του. Δηλαδή και μετά λέμε, μας ο Α, ο Β, ο Γ. η η μας τεί Από να δούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή, ωραία, και πάνε και αποφασίζουν για παιδάκια που είναι 10, 15, 20 ετών. Εντάξει, Α αφήσουμε εμάς, ας δούμε τους άλλους, τις επόμενες γενιές. Ε, με πιο δικαίωμα ρε φίλε... Μπαίνει τώρα ο άλλο που είναι 70 χρονών και 60 και αποφασίζει για τα παιδιά που έρχονται. έχουν έρθει εδώ και μια δεκαετία στον κόσμο ή για αυτά που θα έρθουνε Εντάξει εδώ υπάρχει μια αυτή, ο Πεπιράμενος όπως παλιά και από την αρχαιότητα και σε πολλά κράτη στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει γερουσία Δηλαδή η σοφία και η εμπειρία που έχω εγώ εσύ ο ΑΒ στην πολιτική αποσύρεσε την πρώτη σκηνή Να. Αλλά δίνει τα φώτα σου ναι, Αυτό δεν συμβαίνει όπως ήρεις Στην Ελλάδα η μόνη είναι Σοφία ενός... που ξέρω Εγώ είναι ε... η Σοφία Αρβανίτη Τώρα οι άλλες... Α, Εδώ είναι ε, ενό ανδρός αρχή Πρόσεξε να δεις Και πω έχουμε δημοκρατία γάνταλα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα του, Το να μπαίνει ένα βουλευτής στη Βουλή Στην παρούσα φάση ωραία, Και να μιλά για δημοκρατία Είναι σαν να πηγαίνεις Θα το πω λίγο Με την ιταλική ε, προφορά Σε μπορτέλο, Ωραία και να ζητάς αγκαλίσεις και συμπόνια Γίνονται Λύβο. αυτά Γίνονται αυτά εδώ. Λοιπόν αυτή εδώ Ωραία οι περισσότεροι Επειδή ο κόσμος εγώ πιστεύω ξύπνησε Και βέβαια αυτό θα το πούμε και στην επόμενη Ξύπνησε Ξύπνησε Έτσι, Αφού δεν έγινε το τέρμι γιατί πήγαν οι τρελοί Και χαλάσανε τη βραδιά Βγήκε η μπαλμένη εταιρεία η γαλλική και είχε συλλαλητήριο οι νεόπλουτε γκόμενε όλε, στην Ερμού και στην Τσιμισκή. Mm. Και αδειάσαν τα ράφια σε πέντε ώρε. Μαλλιοτράβα για μία την άλλη να πάρουν ένα ρετάλι. Yeah. Εδώ. Τι τι μου λε τώρα, Εδώ αρέσει, μια αρέσει. φίλη λέει, κύριε Ότιγκερ, θα μα φάξουν εδώ τζιχαντιστέ. Και από κάτω λέει, δεν απαντάτε στο τσάτ. Ξέρεις τώρα, κοπελιά, φάξανε. Αφού δεν αρχίσαμε. Δε, δε, το μάτι μου δεν είναι συνέχεια στο τσάτ. Ξέρεις, πρέπει να βλέπω χάρτε, να βλέπω τον καρμποδίνη που μου κάνει νοήματα. Λοιπόν, Táxi, κοίτα, είμαι και κοίτα, μιας κοίτα. περιορισμένης νοητικής Είσαι και μιας ηλικίας έτσι. Λοιπόν εγώ θα βάλω Rolling Stones έτσι. Το τραγούδι που λέγεται Too Much Blood Γιατί έχει πέσει πολύ blood τελευταία έτσι. Να συντονίσεις τον εγκέφαλό σου και το χάρτη σου Και να επανέλθω με Δημήτρη Peace So, we like Στον αμπελόντο14.com και κάθε Σάββατο 8 είναι κοντά σα ο τεράστιο ο φωτοβολή, ο οποίο μου ρίχνει το σύστημα κάθε Σάββατο. Και θα αναγκαστώ να, να αγοράσω και άλλη χωρητικότητα. Έχουμε κάτι γίγα, α, αρκετά πάρα πολλά. Τα κάνει off. Λοιπόν, καλό λέω, Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Είναι κάποια μηνύματα στο chat θα τα προσπεράσω Θα τα πεις ύστερα, κάνε το τυροί σου και μετά Καταρχήν πάμε λίγο στο θέμα σακελαρίδι Το θέμα σακελαρίδι Αχ, oh, <συσκλή> καλά ωραία Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ αν είναι καρότος, μπισκότος ή αγκούρις <συσκλή> Έτσι θέμα έγραφε είναι... το μακελιό Ναι, καλά, οκ okay. ε, Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι μπισκότος ή καρότος ή οτιδήποτε Εγώ ξέρω πάντως ότι οτιδήποτε και να λένε φάνηκε πιο άντρα από όλε εκεί τις αγορίνες και τις λινάτσες που είναι εκεί πέρα μέσα Αυτό ξαναπέστω Λοιπόν, ένα αυτό Δεύτερον Το σύστημα είναι στα όρια του λοιπόν, Φρόντισε να το ρίξεις. Ξεκινάμε ε, Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία σας το είπα μυρίζει πολύ 65-67 πάρα πολύ ένα αυτό. Δεύτερον, η παρέτηση του, του Σακελάδη, αν μπείτε, υπάρχει μέσα στο. Ε, δημοσίευση υπάρχει, αναδημοσίευση από το Astrology είχε προβλεφθεί στη, στα μηνύα του, του μήνα Νοεμβρίου. Ένα αυτό. Και μάλιστα, α, δια του λόγου το αληθέ. Το είχαμε βάλει εντός εισαγωγικών γιατί δεν παρέτησε, τον παρέτησε ένα αυτό. Δεν παρετήθηκε ο σακελάρης τον παρέτησαν, και ωραία. Και τον παράτησαν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πάω λίγο να πετάξω μια πυρηνική βομβά. Ο σακελάρης νομίζω ότι... Με αυτό που έκανε πήρε πάρα πολύς πόντου με στο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε ε, λιγάκι ε, τα πράγματα ε, προκειμένου να ακολουθήσουνε κι άλλοι. Αυτό κρατήστε το. Λοιπόν... Uh, η μύδια λέει κύριε Κάρλ τι εννοείται λέγοντα περίοδο 65-67. Είναι αυτό που λέμε ότι τα, uh, οι κυβερνήσει θα είναι λίγο ασανσέρ, πότε πάνω, πότε κάτω, αναεξάμεινο και χρόνο. Και έπεται και συνέχεια. Δεν μου λες αυτό ο βόρειο δεσμό στο τσάτ, είναι, τον ξέρει φίλο σου. Είναι. Πού να το ξέρω. Όλοι καμένοι φίλοι μου θα μου βάζουν χέρι γι' αυτό. Ήταν, Με κάνει να νιώθω σακελαρίδη. Λοιπόν πάμε λίγο εδώ γιατί φουντώνει το chat και μενα μου αρέσει και λίγο ε, Ποιος είναι εδώ ένας μου λέει Καρ λέει Α ο Άκης λέει πολλούς πόντους ο Γιατί την παρέδωσε την έδρα από την πίσω πόρτα τους πήρε τους... Λοιπόν, έλα, πάμε, λοιπόν, ε, πέσεις τα δικά σου τώρα και το chat μετά είπαμε, Μην ε, Πάμε το μεταξύ, την, ε, έχουμε και το ασφαλιστικό Εκεί καλά θα είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομέου Και θα ψάχνουν να βρουν ε, μαξιλαρά και απ' άλλα κόμματα Ο βόρειο Δεσμός λέει, σ' αγαπώ κάρπο, γι' αυτό σου τα λέω Να τα... Ε, να έχω κι εγώ τι επιτυχίε. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. LETRUETE. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία επειδή α, η Φιγένεια λέει «Μα αν είναι έτσι πώς θα φτάσει ο Τσίπρας να είναι πρωθυπουργός ως το 18-19». Προφανώς ή κάνει πλάκα ή παρακολουθείς άλλη εκπομπή. Ενώ δεν ξέρουμε αν θα το 16. Έχω γίνει αστρολόγος Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ αυτό. Εμείς από την αρχή όταν ήταν... Η περίοδο, ξέρω που ήταν όλη η τσιπρική, εμεί είπαμε παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπο έχει ε, 27 μήνε ζωή. Από 24 έω 27. Τώρα εντάξει, να πέσουμε και λίγο έξω και να βγει και λίγο Τον πιο νωρίς Τον έβαλα ώρες. να κάνει την πουγάδα και να φύγει. Πάμε. Ε, από την άλλη, η φυγαίνει λέει: Μα έτσι προέβλεψε. <laughs> Ρε παιδιά, εγώ πείνα τη μετάτε. Τέλο πάντων, οκ, okay. συνεχίζουμε. Δεν θα είναι αυτοί είναι μεθυσμένοι Αφού κάθονται κάθε Σάββατο και σε Τι περιμένεις Λοιπόν έλα γόροι μου προχώρα Προσπαθήστε πάρακα. λίγο Α, Αυτό που θα πρέπει να κάνετε Και να Να έρχεται κατά νου Είναι ότι Η χρονιά το 16 Έχουμε κλογιές Και μάλλον θα έχουμε και δύο εκλογές Ένα αυτό Δεύτερον και σημαντικότερον η Κατερίνα λέει η στροφή στη Ρωσία, η στροφή στη Ρωσία είναι 16-18, είναι αναρτημένα. Μην ξαναλέμε τις ίδιες. Ε, η Αθηνά λέει βρε κάτι θα μου πει, γιατί είναι μάγκα ο Σακελαρίδης. Κοίταξε να δεις Αθηνά μου, είναι μάγκας γιατί δεν την έκανε κοκοκό παρετήθηκε. Ωραία, ή τον παρέτησαν όπως θέλεις πες το. Ωραία. Και αυτό δηλώνει Μαγκιά, δεν κάθισε. Να πει ότι κοίταξε να δεις τώρα εγώ είμαι 32 χρόνια, 33 όπω είναι 34 α, Να πάρω τα φράγκα μου Τώρα α, όσο κάποιοι λένε για την ανάπτυξη που έρχεται το 16 και την αμφισβητούν Επειδή δεν θα μιλήσω για συνάδελφου. δεν μ' αρέσει, ωραία Οι οικονομολόγοι το λέγανε από το 11 ότι έρχεται Ε κάντε λιγάκι υπομονή Ε... Πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Απλά μετά τι 21 Πέμπτου, κρατήστε το έτσι και τι ημερομηνίε που σας λέω, μετά τι 21 Πέμπτου θα έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα την ε, Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Ε, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα γιατί αυτή τη στιγμή έχουν ε, σπρώχνουν θεοί και δαίμονες στον Τζικώστα. Ε... Αλλά α, δυστυχώς οι πλανήτες έχουν άλλη άποψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό... Α, είναι πάρα πολύ σημαντικό... Α, αυτό που πάει να γίνει Υπάρχει εδώ πέρα μια ερώτηση Και θέλω να την απαντήσω Με 500 ευρώ συντάξεις και μισθούς Τι ανάπτυξη θα έχει Κοίτα Αν ξέρεις στοιχειοδός οικονομικά που έχω λίγο τις ενστάσεις μου επί του θέματος Που δεν θα τις έχεις Έχουν πολύ λιγότερο Μισθούς και συντάξεις Στην Βουλγαρία Ωραία Και οι ρυθμοί συναγωνίζουν την Κίνα Λοιπόν Καλό είναι κάποια πράγματα, μα δεν τα ξέρουμε, μην τα. Λοιπόν, πάμε. Τι λέει παρακάτω. Λοιπόν, εγώ έχω προβλέψει πριν καν προκηρυχτούν οι, οι εσωκομματικέ διεργασίε στη Νέα Δημοκρατία ότι ε, θα κερδίσουμε η Μαράκι με αυτά τα στοιχεία που έχω. Επίσης Είχαμε πει για να ξέρετε ε, ότι Όταν έγινε η ηλιακή Επιστροφή του Τσίπρα Ότι ο Τσίπρα σας είπα Το Σεπτέμβριο που θα ξανά έχει Που δεν το πίστευε κανένας Ωραία ε, Θα ξανακερδίσει Με ποσοστά πλησίων από αυτά που κέρδισε Και εκείνη την περίοδο γελάγατε πολύ είχατε βρήσει Αλλά επαναληφθήκαμε και επιβεβαιωθήκαμε όσον αφορά για το Brexit ωραία το Brexit είναι αντεπόρτα. όπως σα είχα πει ε, όπως σα είχα πει ναι ε, λέει στη Βουλγαρία η αγοραστική αξία είναι διπλάσια ναι σωστά η αγοραστική αξία είναι διπλάσια αλλά τι μισθούς παίρνουν εκεί πέρα αυτούς που θα παίρνουμε και εμείς σε λίγο καιρό εδώ ωραία ο Άκη λέει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, εγώ σας το πω. Το έχω γράψει από το 12, ότι το 10... από 21, 12 του... το 15, ξεκινάει η περίοδος της ανάπτυξη. Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν με διαφέρει το τι θα γίνει. Αν θα βρέξει ο Θεός λεφτά ή θα ρίξει το μάνα εξ ουρανού. Ωραία. Στην πραγματικότητα, θα δείτε ότι η χώρα αρχίζει και παίρνει τα πάνω τη. Και... Έτσι, για να καθίσουμε λίγο τη σκαλέτα, πάμε να δούμε λίγο α, τι έχει να γίνει. Ε, φωτεινή λέει μια, μέχρι ποιο μήνα θα είναι ο Τσίπρας, έχουμε γράψει, θεωρούμε ότι από το χάρτη ορκομωσίας της κυβέρνησης Τσίπρας, της, δε, της κυβέρνησης, δεύτερης κυβέρνησης Τσίπρα, ε, ε, θα έχουμε μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου πτώση Αν θέλετε τη γνώμη μου Και το έχω γράψει Το peak της όλης κατάστασης Είναι μεταξύ Μαΐου-Ιουνίου Επίση λέει Με τόσους παράνομους μετανάστες ποιοι μαλάκες θα επενδύσουν Καλά, οκ okay. Συνεχίζουμε ε, Κάποιοι λένε ε, Πάμε λίγο να δούμε το Τι παίζει τώρα εδώ πέρα Πάμε στον Ίσεις Ψάξαμε λίγο και αλλιεύσαμε Και βρήκαμε λίγο Τι παίζει με τον Ίσεις Αν μπείτε λίγο αυτή τη στιγμή Στο Αστρολάμπορ Έχω αναρτήσει Τους χάρτες για την εκπομπή Άμα πατήσετε επάνω Θα τους δείτε σε μια σχετική μεγέθυνση Και αν κάνετε κλικ θα τους δείτε πεντακάθαρα. Ο πρώτος χάρτης που έχω βάλει είναι ένας χάρτης αστροχαρτογεωγραφικός ε, και δείχνει σε όλη την Ευρώπη τι πλανητικές ε, κάθετες γραμμές περνάνε και τι υποδεικνύει. Λοιπόν, ε, στο χάρτη αυτό που έχουμε βρει του ίσις εάν δείτε πάνω από το Αιγαίο περνάει ο άξονας Διάος πλούτονα, βόρειος δεσμός Ζεύς πλούτονα Βουλκάνους. Οι φίλοι μας εντό εισαγωγικών έχουν βρει τη γη της επαγγελίας εκεί πέρα και δυστυχώς ακριβώς απάνω από την α, Αθήνα περνάει ο άξονας Ποσειδόν Δία. Ο άξονας Ποσειδόν Αδία είναι ο άξονας αν κοιτάξει κανείς ε, μια μεσοκάθετος που κατεβαίνει από τα Σκόπια και φτάνει μέχρι τη Σπάρτη και περνάει πάνω από την Πάτρα είναι ο άξονας α, Άρη Κρόνου, ε, και Ζεύς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκεί πέρα η περιοχή αυτή, τα άτομα αυτά δεν είναι ευπρόδεκτα και θεωρώ ότι σιγά σιγά το θέμα το μεταναστευτικό που θεωρούμε ότι γιγαντώνεται το 2016 θα έχει μια έξαρση θα μπορούσαμε να πούμε του φαινομένου το οποίο θα πάει από μεταξύ 25, 21 Πέμπτου και αρχές ε, Σεπτέμβρη και μετά από εκεί, αν θέλετε βέβαια και μου επιτρέπετε να κρατήσω και μερικά στεγανά και από εκεί για πέρα θα δείτε ότι θα έχουμε μία σχετική καθίζηση του φαινόμενου γιατί θα συμβούν κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, το ίσεις, αν δείτε ε, ο Κιούπιντο που δείχνει τους συνεταίρους, αν έχουμε συνετέρους, είναι απάνω στον άξονα Άρη του Κρόνο Απόλλων και Ποσειδών Κρόν Υποθετικού, που δείχνει ότι το κράτος αυτό, η παραξ... μάλλον η παρακατική ομάδα αυτή, είναι ένας συνεταιρισμό ο οποίος έχει μικρή διάρκεια ζωής. Δεύτερον, δείχνει ότι είναι καθοδηγούμενο από κάποιο άτομο πάρα πολύ ψηλά μέλος μιας μυστικής κοινότητας οργάνωσης έκταση. Ο άξονας της στρατιωτικής κατασκοπίας, για να δούμε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς λειτουργούν, πέφτει πάνω στον άξονα Ερμή Ουρανού, με σουράνιμα Αφροδίτη και Άρη Κιούπιντο. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιώντας προσχήματα, οικογένειες, παιδάκια και τέτοια, εισβάλλουν και κάνουν την όποια ζημιά κάνουν. Καλός ή κακός, θα πρέπει να έχετε όμως πολύ σοβαρά υπόψη ότι ε, στο χάρτη του Ίσης, ωραία, έχουμε τον ε, Κρόνο, τον κανονικό, ο, ο οποίος έχει ε, να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα ε, να σκεφτούμε και να μας δώσει πολλά πράγματα να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί το ίσω να ξέρετε πάνω από 2-2,5 χρόνια ζωής με μια περίοδο φθήνουσα μεταξύ Ιουλίου 2016 και τέλους Ιουλίου 2017 θα αρχίσουν να τρέχουνε σαν να μην το πω τώρα έτσι όπως το νιώθω Σαν τι μωρέ Παρθένε, να το πω λίγο διαφορετικά, γιατί με κοιτάει και ο Καρποθίνη. Γιατί με... σε κοιτάω, γιατί μου αρέσει για τον εξή λόγο. Εγώ διαβάζω 10 εφημερίδε την ημέρα. Ένα. Δεύτερον, mm -hmm. σήμερα τρει-τέσσερι εφημερίδε που διάβασα και δεν λέω ούτε πια είναι, ούτε πια στείλει, ούτε ποιο είναι ο δημοσιογράφο, έχει όμω σημασία. Mm -hmm. Αναλυτέ. Δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι πολιτικοί αναλυτέ mm -hmm. που έχουν στείλει στι όπω ξέρει. Όλοι λένε αυτό και μάλιστα το δίνουν πολύ πιο σύντομα από ότι το δίνει εσύ, με την έννοια ότι αφού παίξανε την μπάλα, κάνανε το εξή. Αναγκάστηκαν οι δυνάμει που δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένε τη Ρωσία εννοώ, ποτέ mm -hmm. με του δυτικού επίσημου, να συνενωθούν και προβλέπουν οι αναλυτέ ότι μέσα σε 4, 5, 6 μήνε δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτού ω οργάνωση, όχι ω άτομα. Έτσι. Διότι πλέον χάσαν τα αρίσματά τους και στο κοινωνικό γίγνασθε. Εκεί τα τοποθετούνε αναλυτές, διεθνείς αναλυτές και Έλληνες, όχι δημοσιογράφοι στημένοι, γεωπολιτικοί Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι με αυτά που κάνανε μπήκε τώρα η Ρωσία στο παιχνίδι εκεί, δεν κουνιέται κανένας και αντιλαμβάνεσαι τι πρόκειται να συμβεί, πέραν του αστρολογικού δηλαδή. Ναι, Ωραία. λοιπόν ε... Συνεχίζεις ή πάω σε διάλειμμα τι θες Όχι, θα συνεχίσουμε Λίγο συνεχίσουμε. μην κάνουμε συνεχιά διάλειμμα. Όχι, εσύ, εσύ κατευθύνεις, εγώ ρωτάω Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχετε Πολύ σοβαρά υπόψη Το ότι α, το ίσεις Ουσιαστικά Έχει κάνει μια φίλη Φίλος τώρα, δεν είμαι και σε θέση να το δω Μια πολύ εύστοχη παρατήρηση Α, η Μίδια, Που λέει να λάβεις υπόψη τον αναφαρβητισμό Εκείνων των χωρών που στηρίζεις τον ί Δυστυχώ και άτομα τα οποία είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου επειδή όπως σας είπα δεν έχουν πατρίδα, έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ό,τι πει ο μουφτής ο ημάμις, δεν ξέρω εγώ τι στο διάλογο έχουν αυτοί λοιπόν και γενικότερα αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος η οποία αλλάζει το γεωστρατογικό παιχνίδι Αν ψάξετε ιστορικά Η παρουσία του Πλούτονα στον εγώ καιρό Πριν αρκετά χρόνια Είναι όταν η Ρωσία Επί Κατερίνης της Μεγάλης Βρέθηκε στο γκρουπ των μεγάλων υπερδυνάμεων Ένα αυτό Δεύτερον Όσον αφορά τα εδώ επειδή η κατάσταση ε, θα δίνουν θα γει, η κατάσταση εδώ θα γίνει λίγο τρουλουμπούκι έχετε υπόψη σα ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, είδατε στο Βέλγιο, βγήκε ο στρατός στο δρόμο. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία δεν τα βλέπετε κάθε μέρα στην... Όπω και στη Γαλλία. Στη... Έτσι. Χούντα είναι. Βέβαια. Ε, Εάν αυτό, είναι χουνικά, αυτό, αυτό είχε γίνει στην Ελλάδα θα ήμασταν χουντικοί, το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, επειδή είμαστε ναι. μαλάκες και μα ψήνουνε. Αυτά τα κράτη είναι χουντικά. Ε, και εσείς που βγαίνετε ας πούμε και φωνάζετε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Όταν θα αρχίσουν ας πούμε και θα μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού... Θα φωνάζουνε τους μπάτσιους Αυτά οι φασίστες Οι δολοφόνοι Και όπως αλλιώς τους λέτε Αυτοί θα, θα, θα καλέσετε να σας σώσουμε Οι μορές παρθένες έτσι. που λένε σε εφημερίδες Και εδώ που διαβάζω στο chat Είναι στην Ελλάδα η καναπεδάτη Και να αφήσουν τις μάγκες Λοιπόν προχώρα Από εκεί και πέρα Αυτά τα γεγονότα Έτσι όπως έχουν γίνει Επαναφέρουν Στο προσκήνιο αυτά που έχουμε πει Αν ψάξετε στο Astrology είναι δημοσιευμένο από το 10, από το 11 και από το 12 δεν είναι τώρα η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν επιστρέφει α, ένας α, α, πλανήτης σε μια θέση ωραία, αρχίζει και βγάζει τα γεγονότα ε, που έβγαζε το παρελθόν το 1933, σας το, το έχω γράψει, η άνοδος του Χίτλας στην εξουσία έγινε με ουρανό στον Κρυό. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε με ουρανό στον Ταύρο. Αυτά πάνε να γίνουν τώρα. Τι σας προκαλεί εντύπωση, τι δεν καταλαβαίνετε. Κάνουμε μια προσπάθεια να σας δώσουμε κάποια πράγματα να καταλάβετε ξεφεύγοντας από τα τετριμένα γλυκά καρκινάκια και όμορφα σκορπιουδάκια. What? Yeah. What to me. Oh! I'm Άρα Λπέντο 14 Καλχαρνήζο των άστρων. Η χώρα διήρχε το Μιαν κρίση Αναζητούσα Διέξοδον Εξ Πολιτικού αδιεξόδου Εις το είχε εισέλθει Από μακρού χρόνου Η αδυναμία Της συνενοήσεως Μεταξύ των υπευθύνων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 για την χώρα από το αδιέξοδον. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχικήν αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν ισ όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνον να αλλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμόν.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 κατά των δρόμων της ιστορίας των προ αυτής της κατάστασης ο εθνικός στρατός εένοπλη δυνάμεις της χώρας η μόνη ουδετέρα ιστον των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον κρυμνών. Βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές και εμπήκαν οι εχθροί μας σέρνουν μίσους για άλλου και καλύτερου, θα να του φάει το χώμα. Εδώ είμαστε αλπέτω 14. Κομτή ραδιοσκηνοθεσία. Την κάνει ο κύριο Εγώ. Πριν συνεχίσει έχω να πω στους φίλους που ενδιαφέρονται ότι το επόμενο Σάββατο από τις 3 μέρες 9.30 το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών <κοκοί> υπάρχει μια εκδήλωση που λέγεται Ελλήνων Τέχνη Πολεμική Παρασκευή, συγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο Παρασκευή και Σάββατο, 27 και 28 Νοεμβρίου, την άλλη εβδομάδα Λοιπόν, ο χορηγό τη εκδήλωση είναι το περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία. Θα υπάρχουν εκεί παρουσιάσει στολών ανά του ελληνικών στολών. Μέχρι τι μέρε μα. Από την πρώτη στολή που κατασκεύασε ο Έλλην στρατιώτη, 2-3 χρόνια πίσω, μέχρι σήμερα. Για όσου ενδιαφέρονται, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών το επόμενο Σαββατο... Παρασκευό Σάββατο, τίτλο τη εκδήλωση Ελλήνων τέχνη πολεμική. «Τρεις χιλιάδες χρόνια Ελλήνων πολεμιστών Ιστορία». Αυτό είναι μια εκδήλωση που τη στηρίζουμε εμείς και ό,τι άλλο ελληνικό εξπακούεται. Και την Κυριακή στο Κάραβελ υπάρχει το, η εκδήλωση που λέγεται Therapy Planet Festival και θα είναι εκεί δύο-τρεις εκ των φίλων εδώ συνεργατών του Αλμπέντο, ο κύριος Γρηγορίου και ο Απολώνιος, και έχουν και μια ομιλία ο καθένας σε ένα μισά ωράκι Το απόγευμα είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση Αυτή έχει μόνο εναλλακτικά θέματα Από βιβλία, από βότανα, από σαπούνια Από ε, περιοδικά και πολλά άλλα Και το συστήνω ανεπιφυλάκτος για την Κυριακή Και το σαββατο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Λοιπόν, συνεχίζει. Επιστρέψαμε ε, απλά επειδή μου είχατε, με ρωτήσατε πολύ τι θα συμβεί, τι είχε συμβεί 65-67, έβαλα έτσι για να κάνουμε και ένα μάθημα ιστορία. Οποιαδήποτε έτσι, ε, νοητική αλχημία και ακροβασία μπορεί να κάνει είναι ελεύθερη στον καθένα. Α, από εκεί και πέρα ο φίλο Σουάκη εδώ λέει ανάπτυξη μέσω φθηνή βίζα. 5 ευρώ η βίζα ζει το ανάπτυξη. Ε, εντάξει, τώρα, κανονικά θα σας απαντούσε έτσι όπως ξέρω εγώ Ας το τσάτι αυτοδικά, πάμε, αλλά, κάνε εντάξει. τον κορμό της εκπομπησουράγου λοιπόν, Πάμε λίγο στο ετήσιο της Ελλάδας του 1830 ε, Στο ετήσιο της Ελλάδας του 1830 όπως είπα και στην αρχή Είχαμε κάνει... Ε, ένα μια προσπάθεια διαφορετική ο κάθενας ε, με τόσο ο μάτσο ο σοφήλες μου που το κάνεις περίζω έτσι αν μακούει, όσο και ο Γιάννης Ελισόπουλος ε, και αυτός φίλο φίλος αγαπητός αυτή θα είναι στο Champions League εν λογικά να βέβαια δεκαεννέα είχαμε είχαμε κάνει μια προσπάθεια αυτό τελείω κάθενας να βρούμε το χάρτη, ε, μάλλον τον οροσκόπο ε, της ε, Ελλάδας, του 1830. Και... Ε, αυτό δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο, γιατί ε, στην... Ε, στην αστρολογία, όπως και σε όλες ε, τις τέχνες και τις επιστήμες, καθένας έχει τη δική του γνώμη. Ωστόσο, ε, υπάρχει ένα άρθρο στο Astrology, ε, το οποίο είχα επιχειρήσει να κάνω μια αντιπαράθεση ιστορική, πάντα μέσα από την Ουράνια, ποιος χάρτης θα μπορούσε να κολλήσει καλύτερα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και ο χάρτης του 1830, και ο χάρτη του 1974, λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οπότε ο καθένα όποιος από τα δύο από του δύο χάρτε τέλει παίρνει και αναλύει. Το πρόβλημα που υπήρξε ήταν με τον χάρτη τη Ελλάδα του 1830 ε, ε, με σχετικά με τον οροσκόπο ο οροσκόπος τελικά τον βρήκαμε τον ψάξαμε πέφτει στις 24 και 50 κάτι εκεί του Ταύρου και οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε δει ε, κάνουμε πάλι την τεχνική του ετήσιου δηλαδή την είσοδο του ηλίου στο ζώδιο του εγώ και το αντιπαραβάλουμε στον χάρτη της Ελλάδας. Η αντιπαραβολία αυτή καταρχήν έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αυτά γιατί. γιατί ο χρόνος ο υποθετικός που δείχνει ε, το πώς... Ε, θα υπάρξει διακυβέρνηση να πάνω στον άξονα ποσηδόνα χατές. Αυτό δείχνει ότι οι λανθασμένες αποφάσεις θα φέρουν το τέλος της παρούσας μορφής διακυβέρνησης. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο οροσκόπος πέφτει σε τρια τέσσερα ο οροσκόπος πέφτει α, Uh, πάνω στου άξονες διακρόν υποθετικού πλούτων ακρόνου και διακρόν υποθετικού πάλι που δείχνει επαφές με πολύ διακεκριμένα άτομα επαγγελματική αναπροσαρμογή και εξέλιξη αλλά και την εμφάνιση ενός νέου ηγέτη αυτό το είχαμε επισημάνει την εμφάνιση ενός νέου ηγέτη το, στην ετήσιο του 12 που μας το είχε ξαναβγάλει με το χάρτη όμω τη. Ε, Πώ το λένε, ε, με το χάρτη του 1974 και είχε έρθει ο Τσίπρας. Το μεσουράνημα που δείχνει τις δικές μας δράσεις δείχνει ότι κάποιοι, λόγω του ότι πέφτει πάνω στον άξονα κρόνου-κρόνου υποθετικού, ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να κόψουν αυτή την ροπή προς αλλαγή αυτή η ροπή προς την αλλαγή δυστυχώς δεν μπορεί να κόπει ωραία και δεν μπορεί να κόπει γιατί δείχνει ότι ο βουλκάνους πέφτει σε πάρα πολύ α, δυνατά μεσοδιάστηματα που δείχνει μαζική επέκταση άρα μιλάμε ότι γενικότερα το σύνολο του κόσμου α, θα ανέβει και μάλιστα δείχνει ότι θα έχουμε και α, άνοδο του εμπορίου Τέλος, ο Δίας που είναι ποιος γνωρίζετε από ε, κλασική Είναι ο μεγάλος ευεργέτης του Ζωδιάκου Πέφτει απάνω στον άξονα με σουρανίματο σάθμιτο, κρόνου υποθετικού βουλκάνους και μηδενική κρυού άρη. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε πράξεις οι οποίες αρχές γενομένες μετά τις 21 πέμπτου στέφονται με επιτυχία. Τύχη και άνοδο ε, μέσα Μετά τις 21 Πέμπτου, λόγω του ότι μισό λεπτό, ανέλπισες... Μισό λεπτό σε διακότο. Μερικοί φίλοι μου λένε και στο facebook και στο chat ότι δεν έχουν ήχο. Είναι κομπλέ το σύστημα, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Το Ιντερνετ λειτουργεί κανονικά. Οι 9 στου 10 ακούνε Κάντε κάτι Κλείστε το επαναφέρτατο Ή F5 κάτι γιατί δεν μπορώ να ξέρω Γιατί δεν έχετε ήχο μερική Γιατί όλοι είμαστε Online Συνέχισε ε, Και εμένα μου στείλανε τώρα Ένα μήνυμα μέσω Μέσω mail Και λέει με πέταξε έξω το σύστημα Και δεν μπορώ να Αυτά κάνεις συγδευτώ. κάθε Σάββατο αυτά Πώς κάνεις. ακούσα την εκπομπή που η εκπομπή αγαπητοί φίλοι, για όσοι ακούνε. Και στο... Αν κάνει την υπομονή, θα τη σηκώσω εγώ και στο blog και... μπορεί και σήμερα το βράδυ. Ναι, να και για όσου έχουν τα κενά για να επανέλθει, ή κάντε κάποιο restart εξ ρωτή, θα παιχτεί σε επανάληψη προ τη Δευτέρα Τρίτη. Οπότε θα την λοιπόν, ε, ακούσουμε. Καταρχήν από... για να επιβεβαιώσω την. Ε... την. Α... Τι, αυτό που βλέπω. Ο Διά λόγω το ότι πέφτει σε αυτούς μιλάει για άνοδο και για α, επιδόματα. Για να υπάρχουν επιδόματα πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Εύκολα αυτό. Και λεφτά δεν υπάρχουν. Ο Άκης λέει βρεμίδια κάθεσε και πιστεύεις στις θέσεις των άστρων. Και εσύ ρε, φίλε τι κάθεσαι και μας άκουσες τότε. Τι λέει. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε... Ε, Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι μπαίνουμε σε μία πάρα πολύ μεταβατική περίοδο αλλάζουν τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο εάν κάποιους δεν τους αρέσει αυτά που λέω λυπάμαι δεν είμαι από τα πολύ συνηθισμένα άτομα ο εύκολος δρόμος θα ήταν να σας έλεγα Ο ήλιος μπήκε στους συχθείς Και θα κάνετε καλό σεξ γλυκά μου καρκινάκια Ναι ναι σωστό λοιπόν. ε, σε, και μερικούς, και... σε μερικούς επανήρθε ο ήχος Από ό,τι βλέπω Οπότε κάτι συμβαίνει Θα διορθωθεί. Ένα δεύτερο να πω ότι οι που ήρθαν στο Face Επειδή δεν μπορούσαν να πούνε στο Τσά Βεβαίως Δύο φίλοι, η μία είναι βλέπεις να έχουμε και άλλο πάτο, να πάμε πιο κάτω δηλαδή Όχι νομίζω ότι, ότι και τι είναι, είναι να γίνει, ένα λεπτό για να ναι, απαντήσουμε ναι, στη ναι. Φίλη, ναι, ναι, ναι. Ότι Είχω είναι να γίνει α, θα γίνει μέχρι τις 20 .12. Μετά τα πράγματα οι Άρα. ενδείξεις που έχω εγώ πάντα να πάρουν τη... μια γραμμή θα πάνε σε μια ροή, δηλαδή. Θα, θα έχουμε συνταρακτικές αλλαγές. Και πολλοί ρωτάνε στο face για το τσάντεντο ειδάκομα ε, να θέσει τι απόψει σου όποτε σιτοκρίνει και για το βασιλιά. Εγώ τι βλέπω τα λέω. Βεβαίω, εδώ δεν είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι ούτε κρυβόμαστε ούτε κάνουμε εξαιρέσει. Ούτω ή άλλω ε, ξέρει πάρα πολύ καλά. Ε, ε, είμαι από αυτού που είπα ότι θέλω κάποια συγκεκριμένα άτομα στην εκπομπή μου. Ωραία! Ε, και α με κακοχαρακτηρίσουν κάποιοι. Έχω, αν έχω αντέξει τη ρετσινιά του Σιριζέου. Δεν θα αντέξω, α πούμε, και τι άλλε ρετσινιέ. Σε έχουν πει Σιριζέου. Εμένα. Ναι. Ε, μόνο ότι δεν τα είχαμε το σακελαρίδι. Έχουν πει όλα τα, τα... Φίλοι είσαστε. Ε, όχι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ε, τι τι, τι, τι ρετσινιά είναι αυτό. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μην κίνησαι. Βάζω μια τραγουδάρα για να κάνει τη δουλίτσα σου. Okay. Μισό λεπτό, αγαπητοί φίλη. Right. Right. Μια καταπληκτική κομματάρα, mistreated, white snake. Κάθε Σάββατο, κάθε Σάββατο στι 8, ο Καρχάιτζοτγκέρ είναι εδώ και κάνει ρεκόρ ακροαματικότητο. Και δράτω με τι ευκαιρίε που το τραγούδι. είναι λίγο μεγάλο και θέλω το κόψω μάραση. Χαίρομαι να το βάλω καιρό. Ε, Μην χάσετε αύριο του άγνωσου επισκέπτε 8. Έχω δύο εξαίρετου καλεσμένου, τον κύριο Γεωργίου τον Κωστά και τον κύριο Ποταμιάνο τον Κώστα. Και θα πούμε καταπληκτικά πράγματα στο τετράωρο που έχουμε στη διάθεσή μα αύριο βράδυ στι 8. Εδώ, αλμπέντο δεκατέσταρ.com. Άγνωστοι επισκέπτε. Ένα. Δεύτερον, όσοι ενδιαφέρονται για προσωπική επαφή με τον κύριο Καρλ θα επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του σταθμού που είναι αναρτημένα στη σελίδα μας και με το site, το email μάλλον, συγγνώμη, info papa και αλμπέντο κλπ για ραντεβού που θέλουν να έχουν μαζί με τον Καρλ και βέβαια το Σάββατο στις 5 η ώρα έχει το σεμινάριο του το τελευταίο για το μήνα Νοέμβριο, ο Καρλ 28.11 στις 5 η ώρα και επαναλαμβάνω έχει ενδιαφέροντα πράγματα το Σαββατοκύριακο εμείς αυτά που κατά την προτίμησή μα ε, έχουν κάποια σημασία τα στηρίζουμε ή τα υποστηρίζουμε Therapy Planet Festival την Κυριακή στο Καραβέλ και το Παρασκευό Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών υπάρχει μια εκδήλωση Ελλήνων τέχνη πολεμική. 3.000 χρόνια Ελλήνων πολεμιστών. Βαρά και τα τηλέφωνα τώρα. Επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, τα αφήνουμε όλα ανοιχτά. Χορηγό επικοινωνία είναι το περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία και εμεί εδώ από τον Αλβέντο στηρίζουμε τέτοιε εκδηλώσει Παρασκευή Σάββατο Πολεμικό Μουσείο Κυριακή Καραβέλ. Λοιπόν για συνέχιση αγαπητέ Να συνεχίσω Καταρχήν θέλω να πω δύο τρία και έτσι προεξαγγελτικά για να κλείσουμε λίγο κάποια θέματα Η Μίδια λέει κύριε Κάρλ θα στείλουμε στρατιώτες αν γίνουν χερσέδες επιχειρήσεις Καταρχήν εδώ δεν στέλνουν οι Αμερικάνοι που τους έχει πάει 5-5 που είναι και υπερδυνάμι. Ναι, ε, με... Το 17 με... θα έχουμε μνημόνια. Κάλλι θα έχει έρθει γιατί στο Το 17 δύσκολο να έχουμε μνημόνια. Με λόγω εγώ το Σακελαρίδη θα πάει... Ε, εκεί... Ο σακελαρίδη άγινο... για να ρίξουμε έτσι και μία μ... έτσι πρόβλεψη, εκτίμηση όπω θέλετε. Ο σακελαρίδη δεν είναι ότι η ρήξη με, τη, με την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, είχε ξεκινήσει με το Δία μόλις ακούμπησε την αρχική γενέθλια θέση έχει Δία στην Παρθένο Α, Οπότε ε, έχετε υπόψη σα επειδή ο Τσίπρας κάποια στιγμή σύντομα θα είναι ε, εκτός καρέκλας του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε γράψει ότι θα προσεγγίσει παλιούς ε, συντρόφους ε, Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά ε, Να απαντήσω σε έναν, μια φίλη τώρα δεν είναι, μπορώ να τις κρατάω τις σημειώσεις Όχι τα ονόματα που ρώτησε αν η Χρυσή Αύγη θα βγει εκτός νόμου Όχι ε, ε, Ποιο ηγέτη μωρέ, κανένα κουλό πάλι θα κυβερνά. Ε, εντάξει, κοίταξε να δει. Αυτό είναι άποψή σου, φίλε. Κάνει υπομονή. Εμεί ούτω ή άλλω ε, τα έχουμε πει το τι είναι να γίνει. Οι θέσει αρισμένε είναι δηλωμένε. Ε, είχες πει λέει για επεισόδια όμοια του Δεκεμβρίου του 8 έχεις σχέση ανακοίνει στον περίο της φωτιάς ότι τα Χριστούγεννα θα κάψουν την Αθήνα ε, π, σωστή σε βρισκό ε, η πεπουλίτα η φίλη μου ε, λέει τα επόμενα χτυπήματα του ίσις τα επόμενα χτυπήματα του ίσις ε, θα είναι στην πλάτη ε, όχι θα χτυπήσει ο Ίσης και νομίζω ότι δεν αποκλείεται για μένα να ξαναχτυπήσει τη Γαλλία. Έχετε υπόψη σας. Η Μίδια λέει ο βασιλιάς επιστρέφει. Ε, είναι ένα ωραίο ερώτημα, θα τα απαντήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ε, πάντως ε, όσον αφορά ε, το χάρτη, γιατί ρωτήσατε αρκετά για το διάδοχο Παύλο έχει έναν εξαιρετικό χάρτη κρατήστε το αυτό α... Καρλ θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε όταν μιλούσε με κάποια γενικότητα βέβαια για κάποιο μηδενισμό το Νοέμβριο στην οικονομία α... και προβλήματα με τις τράπεζες, Συμμετοχέ των τραπεζών μηδενίστηκαν κυριολεκτικά στις νέες ακελαφαλαιοποιήσεις ε, έχεις δίκιο Κατά κάποιο τρόπο Η Μίδια λέει Χρυσή αν δεν βγει εκτός νόμου θα κυβερνήσει Νομίζω κάτι έχουμε πει Αν παρατρέξεις πίσω θα μας βρεις ε, Ο Βόρειος Δεσμός λέει Ο Παύλος είναι κολλητός Σου πολλά ξέρεις, Όχι δεν έχω την τιμή να το γνωρίζω ε, Uh, η Πένι ρωτάει η κούρεμα θα γίνει Σ, Όταν, λέγαμε, θα γίνει το όταν λέγαμε για το περιβόητο Capital Control Που οι περισσότεροι δεν ξέραν τι είναι το Capital Control ε, ε, Πέσαμε μέσα με απόκληση δύο εβδομάδες, τρεις ε, κάντε λιγάκι υπομονή, έχουμε πολλά, εγώ προσωπικά δεν έχω λεφτά στην τράπεζα οπότε δεν με διάφερε ε, Πάμε λίγο, τι λέει κούρεμα θα γίνει, τα είπαμε Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα να πιάσουμε και τα της Κύπρου Γιατί έχουμε Ωραία. φίλους Μετά το μουσικό διαλύμα, το οποίο το κομμάτι είναι αφιερωμένο Στην κυρία Μαρίνα Κάπα που μου ζήτησε να βάλω κάτι από αυτό το group. I'm anybody listening. είμαστε, ακούτε albedo14.com και κάθε Σάββατο στις 8 η ώρα είναι κοντά σα ο Καρ με την εκπομπή του, το full των άστρων λοιπόν θα σε παρακαλέσω να αφήσει λίγο το chat και να κρατήσεις τη ροή σου για έτσι, να μην έτσι, τόχο, χαθούμε τόχο, τόχο. έχεις λοιπόν... μείνει, είναι πάρα πολλής κόσμος μέσα, mm -hmm. είδα τώρα τη λίστα με τις σημαίες από όλο τον κόσμο, αυτό είναι συγκιντικό ευχαριστούμε και για να μην λέω τώρα από που κλπ, ε, συγκεκριμένο συγκεκριμένομη είμαι. πιο συγκεκριμένος σαρδά okay, στην Κύπρο. Έχει πάρα πολύ κόσμο το μέσα στην Κύπρο. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της Κύπρου. Ε, η Κύπρος καταρχήν είναι από, μόνο, από μόνη της μια πολύ μεγάλη ιστορία. Φέτος νομίζω μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία η Κύπρος θα, θα επιχειρηθεί να συρθεί σε έναν προβληματικό συμβιβασμό. Ε, για μένα ο Αναστασιάδης που έχουν απάνω είναι παντελώ ακατάλληλο. Αν ήταν, αλλά τον ανεβάσανε. Δεν ότι. Τι ο κόσμο: Ανεβάζει αυτού που κάνουν την και μετά λέει τον έτσι, τον αλλιώ, τον αλλιώ. Δηλαδή, μυαλό άλλο δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Ας ξεκινήσω τι γίνεται φέτο με